Κεφάλαιον Ιωταβήτα, σελίδα 430, στήχη 1 έως 11, το δείπνο τη Βυθανίας και το μύρο τη Μαρίας. 1. Ο Ιησούς λοιπόν, χωρί να εμποδιστεί από την επιβουλήν αυτήν των εχθρών του, έξι μέρας πρώτης εορτή του Πάσχα, ήλθε στη Βυθανίαν, όπου ήταν ο Λάζαρος, ο οποίο είχε να ποθάνει και τον οποίον ο Κύριος ανέστησε εκ νεχρών. 2. Λόγω δε του σεβασμού και τη ευγνωμοσύνη που εξαιτία του θαύματο αισθάνονται οι συγγενεί του Λαζάρου προ αυτόν, του έκαναν δείπνων εκεί και η Μάρθα Υπηρέτη. Ο Δε Λάζαρο ήταν ένα από εκείνου που εκάθιντο και συνέτρωγαν στο τραπέζι μαζί του. 3. Εν τω μεταξύ, η Μαρία, αφού ηγόρασε περί τα εκατόν δράμια μοίρων κατασκευασμένων από ένα είδο του αρωματικού φυτού τη Βαλαιριάνα, το οποίο καλείται Νάρδος, «Μύρων γνήσιων και ανόθευτων και πάρα πολύ ακριβών» ήλυψε με αυτό τους πόδας του Ιησού» «Και έπειτα εκδηλούσα την βαθιά ταπεινωσή της προς τον Ιησού» «Εκαθάρισε με τα στρίχα σκεφαλής τη τους πόδας του» «Η οικία δε εγέμισε από την ευωδία του μύρου» 4. Ύστερα λοιπόν από την πράξη αυτήν της Μαρίας» Είπεν ένας από τους μαθητάς του, ο Ιούδας, ο Ιό του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, εκείνος που έμελε να τον παραδώσει διαπροδοσίας ίσου Σταυρωτάς του. 5. Το μύρον αυτό, αντί να χυθεί και σπαταληθεί άσκοπα, γιατί δεν υπολήθη αντι τριακοσίων δυναρίων, ήτι αντι 300 δυναριων πεντήκοντα 250 περίπου χρυσών δραχμών και δεν εδόθη το αντιτιμόν του ελεημοσύνη στους πτωχούς. 6. Είπε δε τούτο, όχι διότι ενδιαφέρετο για τους πτωχού, αλλά διότι το κλέπτης και είχε ναυτό στο κοιτίο των συνεισφορών και κατεκράτη κρυφίως υπέρ του εαυτού του τα ρυπτώμενα χρήματα. 7. Όταν λοιπόν ο Ιησούς ήκουσε την επίκριση αυτήν, είπε: «Άφησέ την ήσυχον και μην την ελέγχεις». Η γυναίκα αυτή, σαν να προϊσθάνεται ότι επρόκειτο με το λίγο να ταφώ, έχει φυλάξει το μύρον αυτό ως συμβολισμό και προαναγγελία της διαμήρου ετοιμασίας του σωματός μου κατά την ημέρα της ταφή μου. 8. Μην την εμποδίζετε πλέον, διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σα και μπορείτε εις στιγμή να τους ελεήσετε. Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε διότι με το λίγο θα αποθάνω. 9. Από το δείπνο λοιπόν αυτό και από όσα συνέβησαν κατά αυτό... Έμαθε λαό πολλής από τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς έβεσκετο εις Βηθανίαν και ήλθαν εκεί όχι μόνον για τον Ιησούν αλλά δια να είδουν και τον Λάζαρο τον οποίο ανέστησαν εκ νεκρών. 10. Κατόπιν όμως αυτού απεφάσαν οι αρχιερείς να θανατώσουν και τον Λάζαρον. 11. Διότι εξαιτία του πολλοί από τους Ιουδαίους έπήγαν στην Βηθανίαν για να βεβαιωθούν εάν πράγματι αναισθήθη εκ νεκρών και όταν τούτο, Επίστευαν ει τον ήσουν.